Now listen to this reading about the airport outside Athens. Remember, the Greek word for helicopter is το ελικόπτερο. Στο αεροδρόμιο. Στο αεροδρόμιο στην Αθήνα πηγαίνουμε με λεωφορείο, με ταξί, με αυτοκίνητο ή με ελικόπτερο. Αλλά εμείς πηγαίνουμε με λεωφορείο. Πρώτα κατάζουμε για τον Έλενχο Αποσκευών και εσιτηρίον. Εκεί παίρνουμε και την κάρτα επιβίβασης. Μετά πηγαίνουμε στον έλεγχο διαβατηρίων και τέλος φτάνουμε στην αίθουσα αναμονής. Εδώ έχει περίπτερα καφετέριες καταστήματα αφορολογίτων. Πίνουμε ένα καφεδάκι, αγοράζουμε μία εφημερίδα ή ένα περιοδικό, τρώμε μία πάστα ή ένα σάντουιτς. Ταξιδεύουμε με αεροσκάφος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, πτήση Ωμικρονάλφα 327 για το Λονδίνο. Ωρα αναχωρήσεως 5 και 30. Το ταξίδι είναι 3 ώρες και 35 λεπτά.